Φίλοι του Πλατεία Ρέδιο, είστε συντονισμένοι στο σταθμό της Πλατείας Πλατεία Ρέδιο του ή εναλλακτικά Πλατεία Έχουμε μαζί μας στο στούντιο του Πλατεία Ρέδιο. Ε, δύο μέλη του κινήματος «Δεν πληρώνω ενίο μέτωπο» Δημήτρης και Δημήτρης, Δημήτρης Ζαχαρίας και Δημήτρης Κουμανιάς. Ε, κάθε Κυριακή από σήμερα και κάθε Κυριακή στις 5 η ώρα οι Δημήτρηδες, οι δύο Δημήτρηδες, θα είναι στον αέρα της πλατείας. Στην ώρα του κινήματος «Δεν πληρώνω πλατεία Radio». Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα φίλοι και συναγωνιστές γιατί σας θεωρούμε όλους φίλους και συναγωνιστές σας ακούτε καλησπέρα, είμαστε σε μια απογευματινή εκπομπή κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού ελεύθερης Διακίνηση λεών την οποία ε, το κίνημα δεν πληρώνω ε, αυτή τη στιγμή είναι κοντά σας γιατί θέλει να όλοι μαζί όλοι μαζί να βοηθηθούμε ώστε να περάσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνάει αυτό το γεωγραφικό κομμάτι που ονομάζεται Ελλάδα. Είμαστε ο Δημήτρης και ο... Και ο Δημήτρης. Και ο Δημήτρης. Ε, το κίνημα δεν πληρώνω Συγγελή. γιατί θα πρέπει να συστηθούμε για να ξέρετε και το στίγμα μας και από ποια θέση μιλάμε. Mm. Είναι ένα κόμμα... Ε, πολιτικό αναγνωρισμένο από το αλλά στην ουσία είναι ένα κίνημα δρόμου το οποίο ε, τις αρχές του τις υποστηρίζει με τις δράσεις του και οι δράσεις φυσικά δεν γίνονται μέσα σε γραφεία, αλλά γίνονται δί, στο δρόμο δίπλα σε εσάς που αυτή τη στιγμή έχει εντυπωστεί τι συνέπειε αυτής της απάτης που το μνημονιακό μπλοκ έχει ονομάσει Κρήτη, κρίση, ενώ στην ουσία είναι απάτη μια στιμένη απάτη που έρχεται από το παρελθόν και την έχει ονομάσει κρίση γιατί η κρίση απαιτεί και μέτρα. Αν την ονομάζα απάτη όπως είναι ο δόκιμος όρος όλοι θα καταλάβαιναν το να πρόκειται και όλοι θα δρούσαν. όμως η λέξη κρίση είναι λογοπλάστης. Απαιτεί μέτρα και μάλιστα επώδυνα μέτρα για το σύνολο της κοινωνίας. Το κίνημα δεν πληρώνει ο ενιαίο μέτωπο, έχει αρχές. Την πρώτη του αρχή είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Η κοινωνική δικαιοσύνη για όλους. Ο καθένας πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του, όσες από αυτές υπάρχουν, με τις φτωχότερες τάξεις να πέφτει το μεγαλύτερο βάρος ικανοποίηση των αναγκών. Το δεύτερο από τι αρχέ μα είναι η ελεγγύη. Κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του αλλά όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα δεν εννοώ μόνο τα μικρά και τα καθημερινά αλλά και τα τεράστια ζητήματα που τα μικρά μας προβλήματα είναι μέρος των μεγάλων προβλημάτων. Είμαστε εδώ μαζί σας σε μια ελεύθερη εκπομπή προβληματισμού κοινωνικού και πολιτικής να συζητήσουμε για την πραγματικότητα τη σημερινή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτούς που τη διαμορφώσανε και το κυριότερο για να πούμε αλήθειες και να πάρετε πληροφόρηση από αυτή που δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο στην Ελλάδα. Το κίνημα δεν πληρώνω είναι πρωτοποριακό σε αυτό το έχει πληροφόρηση σε βάθος ε, και αγωνιστική δύναμη και ορμή μπορεί να τη μόνο σε εποχές σε αγωνιστών οι οποίοι είχαν πάρα πάρα πολύ δυνατέ αρχές και τι εκδηλώνουν στον δρόμο είμαστε εδώ λοιπόν μαζί σας για να δούμε πως έχει διαμορφωθεί αυτή η πολιτική κατάσταση για να μιλήσουμε για τις δράσεις του κινήματος που είναι πολυπίκυλες περιλαμβάνουν μια σειρά από θέματα όπως είναι τα διόδια όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως είναι οι πληστηριασμοί όπως είναι το κόψιμο του ρεύματος και του νερού που αυτή τη στιγμή πολλοί συμπολίτε μας έχουν υποστεί άδικα εντελώς άδικα και υποφέρουν είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οποιαδήποτε στιγμή να τους βοηθήσουμε να σταθούμε δίπλα τους τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεσή σας μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείτε βοήθεια για αλληλεγγύη έχετε ανάγκη για αλληλεγγύη να απευθυνθείτε σε εμά. στο κίνημα δεν πληρώνω ενιαίο μέτωπο ε, τα γραφεία μα είναι στην οδόκα αυτά, 35 και κάθε τρίτη στις 7.30 ώρα έχουμε ανοιχτή συνέλευση όπως ακριβώς ανοιχτή θα είναι και αυτή εδώ η εκπομπή θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να ακούσουμε τις απόψει σας πάνω στα τρέχοντα πολιτικά θέματα πάνω σε όλα αυτά τα θέματα που θα δείξουμε σε αυτή την εκπομπή ε, θέλουμε να σας κάνουμε συμμέτωχους και κοινωνούς σε όλες αυτές τι δραστηριότητε του κινήματος θέλουμε την παρουσία σας να πλαισιώσει το κίνημα θέλουμε όλο αυτό το κίνημα της κοινωνικής αλληλεγγύης να πλωθεί στον κάθε συμπολίτη μας που έχει ανάγκη και εμείς είμαστε εδώ μαζί σας να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση αυτές, αυτές βασικά είναι οι θέσεις του κινήματος δεν πληρώνω το οποίο επίσης είναι και πολιτικό κόμμα αλλά σε δεύτερο επίπεδο το πρώτο επίπεδο είναι οι κινηματικές μας δράσεις. Ε, αυτή τη στιγμή αυτή η χώρα βιώνει μια κολοσσιαία απάτη που την έχουν ονομάσει κρίση. Έχουν δημιουργήσει ένα πλαστό έλλειμμα από ένα δόλιο δανεισμό το οποίο μας λένε ότι είναι, για να είναι βιώσιμο πρέπει να το πληρώσουμε με τη ζωή μας. Πρέπει να το πληρώσουμε με το αίμα μας Πρέπει να το πληρώσουμε με τη ζωή των παιδιών μας. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο πλούσιες χώρες στην Ευρώπη. Ο καταμετρημένος εθνικός πλούτος και δημοσιοποιημένος, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όλο ο εθνικός πλούτος σε αυτή τη χώρα έχει καταμετρηθεί ήδη από τη δεκαετία του 1920, όταν ο Βενιζέλος έδωσε τρει άδειες για εξόριξη πετρελαίου στη Θράκη, στην Αγκλοειρά Νόιλ τη σημερινή BP έχει καταμετρηθεί λοιπόν και είναι ο δημοσιοποιημένος 23 φυσικά υπάρχει και ένας αδημοσιοποιητός εθνικός πλούτος που είναι τόσο μεγάλος που μπορεί να καλύψει ενεργειακά την Ευρώπη για τα επόμενα 100 χρόνια όχι μόνο την Ελλάδα αυτός λοιπόν ο πλούτος ανήκει στην ελληνική κοινωνία σε όλες τα στρώματα αλλά ιδιαίτερα στους πιο αδύνατους που έχουν και τις μεγαλύτερες ανάγκες Σε αυτούς που εμείς ακίνημα δεν πληρώνω ενιαίο μέτωπο συμπαραστεκόμαστε βοηθάμε και είμαστε αλληλέγγυοι μαζί μας Ο Δημήτρης θα σας πει για τις δράσεις του κινήματος ποιε είναι αυτές και πως εξελίσσονται ναι, Καλησπέρα και από μένα Θα ήθελα να σας πω ότι οι δράσεις οι δικέ μας είναι ότι δεν αφήνουμε κανέναν συμπολίτη που έχει ανάγκη δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό όπως και το θέμα των συγκοινωνιών δηλαδή θέλω να πω ότι ο ένας άνθρωπος όταν τον ζητήσουν να πάει στη γλυφάδα να δώσει ένα βιογραφικό και δεν έχει το αντίτιμο του εισιτηρίου αυτού πως θα πάει να δώσει το βιογραφικό του θα μου πείτε είναι κάτι μικρό, όχι είναι κάτι πολύ μεγάλο Εμεί στο κίνημά μάμας είμαστε άνθρωποι ζυμωμένοι μέσα από τη φτώχεια και μέσα από την εργατιά. Και δεν μπορούμε να διανοηθούμε να αφήσουμε άνθρωπο αβοήθητο. Είτε αυτό λέγεται υλικό, είτε αυτό λέγεται κοινωνικό αγαθό, είτε αυτό λέγεται τροφή. Δεν μπορούμε να, όχι, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι υπάρχει. Άνθρωπος, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό χωρίς το φαγητό για μας είναι κάτι που χτυπάει στην καρδιά μας δεν θέλουμε να τα δεχτούμε αυτά τα πράγματα τρέχει το κίνημά μας παντού και βεβαίω έχουμε και ορισμένους που δεν θέλουμε δεν θέλουν να τρέχουμε πηγαίνουμε παντού μας δέχονται παντού μας μιλάνε καλά και αυτά όλα είναι μια νίκη του κινήματό μα. Όπω σα είπε και ο συναγωνιστή, εδώ πέρα, πια είναι τα γραφεία μα και τα τηλέφωνα μα μπορείτε να τα βρείτε μέσα στο site μα. Μπορείτε να έρθετε στα γραφεία μα να μας πείτε το πρόβλημά σα για να είστε σίγουροι ότι θα κινητοποιηθούμε άπαντε. Έχω να πω για τη σημερινή κυβέρνηση ότι εμεί, σαν κίνημα, είμαστε σε στάση αναμονή. Δεν είμαστε. Να πούμε ότι εντάξει βγήκε η αριστερή κυβέρνηση και έχουμε κατησυχάσει Δεν έχουμε κατησυχάσει καθόλου Είμαστε σε αναμονή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει Και να το πω και λαϊκά, τους περιμένουμε στη γωνία Έτσι είμαστε Μακάρι να βρεθεί κάποια στιγμή να μην βοηθάμε κανέναν Να έχουν εξαλειφθεί όλα Αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε και από ό κοιτάμε δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο στο άμεσο παρόν. Δεν ξέρω Δημήτρη αν συμφωνείς με αυτά που λέω. Απόλυτα. Και αν, Απόλυτα. Και αν νομίζω ότι έχουμε κάποια δράση που είχαμε προχθές την τετάρτη τη που πήγαμε στο Ειρηνοδικείο. Στα Ειρηνοδικείο είμαστε κάθε τετάρτη όντω. και αποτρέπουν του πληστηριασμούς εδώ και νέα μήνες που είμαστε και έχουμε γλιτώσει σπίτια πάνω από 60 που τρέχουμε στα ειρηνοδικεία. Βέβαια, δεν είμαστε του ανθρώπου που τα βγάζουμε και τα διαφημίζουμε γιατί δεν θέλουμε να τα διαφημίσουμε. Γιατί κάνουμε αυτό που πρέπει, το αυτονόητο κάνουμε. Γλιτώνουμε τα σπίτια του κόσμου. Όσο για τα, τα, τα τράπεζε, τα λεφτά του τα έχουν πάρει. Σωστό. Τα έχουν πάρει όλα. Τα κόκκινα δένα δεν υπάρχουν γιατί έχουν πληρωθεί. Σωστό. Οπότε, τι να πληρώσουμε κάτι ξανά. Δυο φορέ, τρει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα Εγώ Αυτό που έχω να πω είναι ότι προχθές Είχαμε πάει στο, στην κερατέα Για έναν συνάνθρωπό μας Ο οποίος Έχει καρδιά Έχει ζάχαρο Έχει τα πάντα και του είχαν κόψει το ρεύμα Για δυόμιση χρόνια Δυόμιση χρόνια δεν είχε ρεύμα Πήγαμε στη ΔΕΗ Κινητοποιήθηκαν Οι συναγωνιστές μας Είχαμε επιτυχή κατάληξη Για αυτά τα πράγματα είμαστε περήφανοι εμείς Και για αυτά τα πράγματα εμείς κοιμόμαστε ελαφριά Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα Βεβαίως και έχουμε προβλήματα και εμείς σαν συναγωνιστέ Και εμείς έχουμε τα προβλήματά μας και εμείς χρωστάμε Και δεν είμαστε ένα κίνημα που ακούνε ότι δεν, πληρώνω, ότι δεν πληρώνουμε τίποτα Την κρίση τους δεν πληρώνουμε έτσι δεν είναι Δήμητρη μου κατασκευασμένη κρίση τους απάτη που έχουν ονομάσει κρίση Βέβαια. Γιατί, α... το... γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η παύλουτη χώρα αυτός ο παύλουτος γεωγραφικός χώρος που ονομάζεται Ελλάδα δεν αναφέρω τη λέξη χώρα γιατί πολλές φορές η χώρα αλλάζουν πολύ εύκολα όρια αυτός ο γεωγραφικός χώρος που ονομάζεται Ελλάδα είναι μια, ένας παύλουτος μα πολύ πλούσιο χώρος υπολογίζεται τα 23 σε σχέση με τα 300 δις που χρωστάμε είναι σαν να παίρνει ο καθάνως από 6.000 ευρώ το μήνα να χρωστάει 50 ευρώ στην τράπεζα και να του λένε ότι είναι χρεοκοπημένο. Αυτές είναι οι αναλογίες. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, γιατί μου μου έ ε» σημαίνει μέσα μαζικής εξαπάτησης και εγώ δεν αποδέχομαι το νόρο μαζικής, θα μάζει καλύτερα μέσα λαϊκής ενημέρωσης, γιατί απευθύνονται στο λαό. Δεν είμαστε μάζα αγελέα, είμαστε ένας λαός σκεπτόμενος με κρίση, με συνείδηση, με αρχές και το κυριότερο απ' όλα με ένα τεράστιο ιστορικό βάθος ένα ιστορικό βάθος που δεν έχει κανένας άλλος λαός στον κόσμο και γι' αυτό ακριβώς μας χρησιμοποιούν οι παγκόσμιοι εξουσιαστέ σαν πείραμα, γιατί έχουμε αυτό το τεράστιο ιστορικό βάθος ένα κομμάτι από το σημερινό πολιτισμό ανήκει σε αυτό το γεωγραφικό χώρο που ονομάζεται Ελλάδα, το συντριπτικό του κομμάτι. Πρέπει να ξέρετε ότι όλες οι γλώσσες στον κόσμο έχουν 36 με 54% ελληνικές λέξεις. Έχουν περάσει την ελληνική νοοτροπία, την ελληνική παιδεία και αυτό τους ενοχλεί. Σε αυτό το πέρα... Μας επιλέξαν λοιπόν για αυτό το πείραμα γιατί αυτός το τεράστιο ιστορικό βάθος πρέπει να χαθεί. Πρέπει να χαθεί η γλώσσα. Πρέπει να χαθούν οι συνήθειέ μα, πρέπει να χαθούν οι αρχέ μα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να πολεμήσει ένα λαό σαν τον ελληνικό, που είναι ζυμωμένο από πέτρα και από ήλιο. Αυτή είναι η ύλη μα. Η ύλη των Ελλήνων είναι πέτρα και ήλιο. Εδώ ζούμε. Και η πέτρα και ο ήλιο δεν υποτάσσονται ποτέ. Και γι' αυτό το κίνημα δεν πληρώνει ενιαίο μέτωπο. Δεν έχει υποταχθεί ποτέ και παλεύει πάντα για κοινωνική δικαιοσύνη. στε όλη η ελληνική κοινωνία. Να μπορέσει να ικανοποιήσει τι ανάγκε του. Να φανταστείτε τον πλούτο που έχουμε, θα πρέπει κάθε Έλληνα ανάλογα με τον πλούτο. Και όλα αυτά είναι μελέτε που ξεκινά από το βιβλίο του Μπάτσι, η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, είναι μελέτε του Τεχνολογικού Ινστιτούτου τη Στεριέ τη, του Πανεπιστημίου τη Βρέμη των Παρισίων, μέχρι μελέτε του Deutsche Bank, η οποία κάνει πειράματα ηλιακή ενέργεια με ηλιακού αντιδραστήρε στην Ισπανία, στην Αλμερία στην Ισπανία υπάρχει ένας ηλιακό αντιδραστήρας ο οποίος διασπά τον ήλιο και από κάτω έχει δεξαμενές νερού αναλύει το οξυγόνο και το υδρογόνο και το υδρογόνο το κάνει ηλεκτρική ενέργεια και καλύπτει ηλεκτρικά όλη την περιοχή της Αλμερίας στην Ισπανία ο αντιδραστήρας αυτός είναι ελληνικός οι άνθρωποι που τον έχουν εγκαταστήσει με χρήματα της Deutsche Bank και του γερμανικού δημοσίου ο οποίος χρηματοδοτεί το πείραμα προσπάθησαν να τον εγκαταστήσουν στην Πελοπόννησο ώστε να ηλεκτροφωτίσουν δωρεάν την Πελοπόννησο και όλο το Αιγαίο και φυσικά φάγανε κόκκινο, φάγανε απαγόρευση από τις μνημονιακές, από τα μνημονιακά κόμματα που στην ουσία είναι κόμματα που έχουν καταπατήσει κάθε ενιαδικαίου και φυσικά έχουν καταπατήσει και δύο ποινικού κώδικες μαζί αλλά ποια δικαιοσύνη είναι να του κρίνει ο Δημήτρη θα συνεχίσει και θα σα πει πάλι για τι δράσει του κινήματο. Δεν πληρώνω. Στο οποίο σα καλούμε να μα πλαισιώσετε, γιατί ο αγώνα ο δικό μα είναι και αγώνα δικό σα στην ουσία. Στην ουσία είναι και αγώνα δικό σα. Εμεί δεν ζητάμε πολιτικέ θέσει, ούτε ζητάμε εξουσία. Ζητάμε εσεί να βγείτε μπροστά, εσεί να κυβερνήσετε, εσεί να μοιραστείτε όλο αυτό το πλούτο που έχει αυτό ο γεωγραφικό χώρο που λέγεται Ελλάδα να ευημερέσετε εσείς και τα παιδιά σας αυτός είναι ο στόχος μας εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να δείξουμε και το θέμα των σκουβιών βεβαίως στους ανθρώπους εκεί πέρα που μολύνονται καθημερινά και υπάρχουν και κάποιοι μπομπολέοι, εγώ το λέω δεν φοβάμαι το όνομα που έχουν εντάξει στρατό υποτίθεται εργαζομένων και φέρνει σε ρίξη τους κατοίκους να τρώγονται μεταξύ των εργαζομένων. Είναι γιατί είχε, είχαμε μια συγκέντρωση για μια ενημέρωση. Όταν ρώτησα πόσους εργαζόμενους έχει, μου είπανε γύρω στις 2.000. Και οι κάτοικοι λέω πόσοι είναι, μου είπαν ότι είναι γύρω στις 30.000. Δεν μπορούν οι 2.000 να κρίνουν τη ζωή των άλλων κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει και εκεί. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε Ή μάλλον ξέρω πώς θα το κάνουμε αλλά δεν μπορεί να έχει 100%, -100 κέρδος μια εταιρεία και να στείλει 30.000 ανθρώπους στο θάνατο και ας μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται έχουν και αυτοί παιδιά έχουν οικογένειες κατανοώ ότι πρέπει να δουλεύουν αλλά η ζωή νομίζω ότι είναι Πιο χρήσιμη από το ένα με του. Μάλλον θα πάμε σε ένα διαλυματάκι, λίγο, Ε! Και συνεχίζουμε. Θέλω να μου Ναι Ναι, ναι, ναι, να είμαστε καλά εδώ. Ήταν μια πρώτη γνωριμία με του δύο Δημήτριδε, οι οποίοι κάθε Κυριακή στι 5 ώρα θα σα παρουσιάζουν την ώρα του κινήματο. Δεν πληρώνω ενίο μέτωπο. Ε, το ότι ακούτε τη δική μου φωνή είναι μόνο για σήμερα, που είναι η πρώτη εκπομπή, ούτω ώστε να σα παρουσιάσω του δύο Μίτσιδε. Από την επόμενη Κυριακή, απλά θα κάθομαι όπω στι άλλε εκπομπέ στο... στη Μουσική Επιμέλεια και θα μιλάνε οι δύο Δημήτριδε. Να πούμε στου φίλου του πλατεία Radio ότι μπορούν να στέλνουν στο chat του σταθμού τις ερωτήσεις τους, τις επισημάνσεις τους ό,τι θέλουν να πούνε και να βγει στον ένα της εκπομπής μας. Θέλουν να ρωτήσουν, ό,τι πρόβλημα έχουν τι τα πάντα. Να χαιρετήσουμε τους όλους μας ακούνε να χαιρετήσουμε το, την Ζώαν Λάζ η οποία μας ακούει ε, τα υπόλοιπα ονόματα επειδή δεν έχω φιλτράει τη σελίδα στο επόμενο διάλειμμα. Να συνεχίσουμε για τις κουρκές που είπε ο Δημήτρης. Στις κουριέ εξορίζεται το χρυσό με τη μέθοδο franking. Δηλαδή υπεπιεσμένα χημικά Στο υπέδαφος Στα οποία μολύνει το υπέδαφος να ανέβει στην επιφάνεια ο χρυσός Η Eldorado Gold είναι η τρίτη εταιρεία Είναι και οι τρεις Που έχουν αναλάβει τη σεξορίκη Στην Χαλκιδική είναι και οι τρεις καναδικές Προσέχτε Καναδικές στην εθνικότητα Χωρίς η μέτοχή τους να είναι καναδί Ο βασικός μέτοχος των τριών εταιρεών, Δηλαδή τη European Gold, τη TVX Gold και τη ε, Eldorado Gold τη τρίτη εταιρεία είναι βασικά η οικογένεια Rothschild η οποία διαχειρίζεται τον παγκόσμιο χρυσό μέχρι ουγγιά και τον έχει κάνει αποθεματικό ε, μέταλο, Έχει συνδέσει όλε τι οικονομίε των χωρών με το χρυσό γιατί μέσω του χρυσού. Μπορεί και ελέγχει και τις οικονομίες αυτές, άρα και τις κοινωνίες της κάθε χώρας. Η Eldorado Gold κατέχει το 95%. Ένας μεσίτης των Ρώσεις, των, των, της οικογένειας της στην Ελλάδα, ο Μπόμπολας, κατέχει με την ελληνικό χρυσό ΑΕ το 5%, στον οποίο φυσικά έχουν παραχωρηθεί με λεόντιες συμβάσεις και τα διόδια και διαχείριση των εθνικών μας δρόμων. Η διαχείριση των εθνικών μας δρόμων δίνεται πολύ απλά χωρίς οι μεγαλοεργολάβοι να δώσουν ούτε ένα ευρώ. Γίνεται μια κοινοπραξία, παίρνουν ένα δάνειο από ένα κονσόρτιμο τραπεζών ελληνικών ή ξένων το οποίο εγγυάται το ελληνικό δημόσιο, τη σύμβαση την εγγυάται τον ελληνικό δημόσιο. Εάν κάτι στραβώσει στη σύμβαση, εάν σταματήσουν τα έργα από η παιτιότητα των εργολάβων πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες αυτή την καθυστέρηση. Δεν δίνουν δραχμή, δεν δίνουν μάλλον ευρώ. Όταν αρχίσουν και παίρνουν και εισπράτουν τα διόδια, αρχίζουν και εξοφλούνε τα δάνεια στα οποία δεν έχουν βάλει ούτε ένα ευρώ. Είναι δάνεια από τράπεζες, στην ουσία δηλαδή από καταθέσει δικέ μας. Με λεφτά δικά μας γίνονται εμείς πληρώνουμε. Αν γίνονται. Αν γίνονται. Υπάρχουν μέσα στις οποίες αν δεν περάσουν ορισμένες χιλιάδες αυτοκίνητα, παραδείγματο χάρη 10.000 που λέει η Ρίτρα, αν περάσουν 5.000, τη διαφορά των 5.000 αυτών, την πληρώνει την καλύπτει το ελληνικό δημόσιο. Αυτή τη στιγμή, εδώ και δύο χρόνια, εξελίσσεται ε, μια συνέλευση των 300 μεγαλύτερων πολιεθνικών στο, στον κόσμο που ήδη θέλουν να περάσουν και προσπαθούν να περάσουν στις χώρες που δραστηριοποιούνται εάν δεν πετύχουν τα κέρδη που θέλουν τη διαφορά να την πληρώνουν οι λαοί και οι κοινωνίες των κερδών τα οποία αυτοί δεν μπορούν να προσπορήσουν. Αυτή η εξέλιξη ισχύει εδώ και δύο χρόνια είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, συμμετέχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση η Καναδά, τις μέχρι και το Βιετνάμ και σε λίγο θα περάσουνε Τεράστιες, μα τεράστιες συμβάσεις εις των εθνικών κρατών τις οποίες θα κληρηθούμε εμείς πάλι να πληρώσουμε όπως κάθε φορά σε όλες τι τεράστιες απάτες που έχουν δημιουργηθεί στην παγκόσμια ιστορία και πιστεύστε με ότι στην παγκόσμια ιστορία που μας μαθαίνουν στο σχολείο έχουν, έχουν γίνει πάρα πάρα απάτες οι μνημονιακές κυβερνήσεις κυβερνήσεις εντάξει χρησιμοποίησανε Τρία πράγματα για να καθυποτάξουν την ελληνική κοινωνία 100% ψέμα 100% ψέμα Μέχρι και τα κόμματα αυτών που λέγανε ήταν ψέματα 80% φόβο ή τρόμο Φοβήσε την ελληνική κοινωνία για να την παραλύσουν Και 20% ελπίδα Που λέγανε και λίγο ελπίδα Ότι η ζωή που σας κλέβουμε Τη δική σας και των παιδιών μας Κάποια στιγμή Αν καθίσετε να σας ξεσκίσουμε Θα την πάρετε πίσω αυτό είναι το μεγαλύτερο και το πιο κολοσιαίο ψέμα που έχουν πει δεν πρόκειται ποτέ αν δεν βγούμε όλοι μαζί στο δρόμο αν η δική μας πίεση δεν τους αναγκάσει αν εμείς δεν ανατρέψουμε την κατάσταση να, να, να πάρουμε τη ζωή μας πίσω πρέπει να πάρουμε συναγωνιστές και φίλοι τη ζωή μας στα χέρια μας αυτό πρέπει να το καταλάβετε εάν καθώς είστε στον καναπέ είμαστε επαναστάντες του καναπέ θα έχουμε την τύχη του κοτόπουλου τα κοτόπουλα έχουν την του κοτόπουλου, το φούρνο με πατάτες. Αυτό μας ετοιμάζουν και αυτό εμείς πρέπει να το αποτρέψουμε. Το κίνημα δεν πληρώνω ο ενιαίου μέτωπο, είναι μπροστά, είναι μια από τις λίγες πρωτοπορίες που όντως δράγωνιστικά, χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά όλη η ουσία είναι στη δράση του, είναι στην αλληλεγγύη, στις συμπαράσεις της φτωχές τάξης, στις συμπαράσεις της τάξης που τώρα τρώνε στο κεφάλι όλη αυτή την απάτη που έχει στηθεί, συνάδελφοι φίλοι και συναγωνιστέ, από το 19ο αιώνα. Πρέπει να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δημιούργημα Hitler και Γκέμπελ. Τη δημιούργησε ο καθηγητή Έρνστ Γιάνγκ, υφυπουργό οικονομικών του Hitler, και το 1942 ο Οικονομικό Ταχυδρόμο έχει ολόκληρο άρθρο για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Αν διαβάσετε το άρθρο του Οικονομικού Ταχυδρόμου της 20 Δεκεμβρίου του 1942 και ακούσετε λόγο το Σαμαράι Βενιζέλου και τα δύο είναι ψευδόνυμα πρέπει να ξέρετε και το Σαμαράς και το Βενιζέλος είναι ψευδόνυμα άλλα είναι τα πραγματικά του ονόματα θα νομίζω ότι μιλάει ο Τσολάκογλου έτσι είναι μια κατάσταση που την έχουν προγραμμαζήσει από το 19ο αιώνα ο Τρότσκι το 1916 μίλαγε για τις Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης τότε το 1939 η Ένωση Γερμανών Νομικών είδη, είχε ήδη το Ναζί, μιλάμε για τους Ναζί, είχε ήδη έτοιμο το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό σήμερα αυτό το πείραμα, το μεγαλύτερο πείραμα παγκοσμιοποίηση που υπάρχει σε αυτό το πλανήτη εφαρμόζεται με του δόρατος την Ελλάδα. Με αιχμή του δόρατος την Ελλάδα πρέπει να εξαλειφθεί το ιστορικό βάθο της Ελλάδας ο Δημήτρης θα σας πει τώρα για τις δράσεις του κινήματος τις επόμενες και αυτές που έχουν γίνει Όχι, okay, ήθελα να πω για τα διόδια κάτι Τα διόδια τα έχουν βάλει στο ΚΟΚ το κώδικα δική κυκλοφορίας Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα σαν απλός πολίτης ή σαν ένας χαζός όταν πάνε να δώσουμε εξετάσεις μας ρωτάνε μέσα, μας πέφτει η ερώτηση αν πρέπει να πληρώνουν τα διόδια ή όχι Πώς είναι στο ΚΟΚ τότε Απορώ Εμείς σαν κίνημα δεν πληρώνω το μέτωπο Κάνουμε αγώνα Να αποσυρθούν αυτές οι κάμερες Από αυτά τα διόδια Να μην υπάρχουν Δεν μπορούμε να κάνουμε Τους μεγαλοεργολάβους Ακόμα πλουσιότερους Όπως και δεν μπορούμε να προπληρώνουμε Ένα δρόμο τον οποίο δεν έχουμε Όλοι μάλλον θα έχετε περάσει Πηγαίνοντας για την Πάτρα σε αυτόν τον δρόμο, Καρυμανόελα. Γιατί τον πληρώνουμε αυτόν τον δρόμο. Όπω ερχόμαστε και πιο παλιά, που είχαν ανοίξει τι μπουντόζε ότι θα κάνουν τα έργα και ξεκινάγαν τα έργα. Τα οποία είδε κανεί κανένα έργο. Αν είδε κανένα έργο, είδε Δημήτρη, είδε κανένα έργο εκεί να γίνεται τίποτα. Και δεν θυμάμαι εγώ, δεν το έχω δει. Όχι, όχι μάλλον όχι. Λοιπόν, αυτά για τα διόδια. Εμεί κάνουμε αγώνα να μπορέσουμε να φύγει αυτό το έκτρωμα να μας βγάζουν φωτογραφία και να μας στέλνουν στο σπίτι την κλίση και να μας δένει λάθη και από το τμήμα να, να μας δώσετε το δίπλωμά σας, τις πινακίδες, βέβαια γίνεται και αυτό γιατί έχουμε πολλούς συμπολίτε που μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε αυτό και αυτό έχει συμβεί τι πρέπει να κάνουμε. Αγωνιζόμαστε, πηγαίνουμε στους αρμόδιους το συζητάμε, μας υπόσχονται ότι να το κοιτάξουμε, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας αυτό κάνουμε να δούμε όμως μέχρι πότε θα το κάνουμε κάποια στιγμή πρέπει και ο αρμόδιος υπουργός να μας απαντήσει ευθέω. να μας πει αυτό και αυτό γίνεται αυτό όσο αφορά τα διόδια είχατε όσο... και μια συνάντηση με το σταθάκια αν δεν κάνω λάθος γιατί... βεβαίως, βεβαίως. Μας... είχαμε και για τους πληστηριασμούς είχαμε και λέει μπράβο σας καλά κάνετε και συνεχίστε αυτό κάνουμε και συνεχίζουμε είναι κάτι πράγματα που δεν μπορώ να τα καταλάβω δηλαδή μπορεί να γίνει μονομερή απόφαση των ανέργων να έχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν χρειάζεται να ούτε τροικανού να ρωτήσεις ούτε δεσμού όπως σας αναφέρουν τώρα αυτό μπορεί να το κάνει κατευθείαν. καθόμαστε και κοιτάμε έχει μπει ένας πάνω από 600.000 κόσμος σε αυτό το κοινωνικό μέρισμα τι είναι κάτι τέτοιο το οποίο δεν έχουν απαντήσει ακόμα, δεν έχει πάρει κανείς κάτι, δηλαδή πότε, όταν εξαθλιωθούν, όταν πεθάνουν, θα τους το δώσουν, είναι ορισμένα πράγματα, δηλαδή, που έπρεπε να γίνουν πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή είναι μια κάρτα ανεργία είναι και τη δίνεις στον ελεκτή και περνάς, όπως βγαίνουν αυτοί οι ελεκτές δηλαδή είναι... και λένε ότι ξέρει κάτι, εμείς δεν πειράζουμε και όταν δούμε τον. Κάποιον που δεν έχει στήριο και όντω είναι σε άθλια κατάσταση και τα λοιπά, τον αφήνουμε και φεύγουμε. Όχι. Okay. Αυτοί οι άνθρωποι βαρύνονται και με ένα φωνό. Αυτοί οι άνθρωποι βαρύνονται με πολλά. Έχουν ένα... Του 20χρονου του παιδιού. Του 20χρονου του παιδιού, βεβαίω. Ποιο θα σκότωσε, Εγώ. Αυτοί το σκοτώσαμε. Γιατί δεν το δέχονται, Γιατί δεν το παραδέχονται. Δηλαδή, τι μα κάνουν του καλού. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Δεν, εγώ δεν σύμφωνο με αυτά τα πράγματα δεν είναι. Όταν ένα. Δεν έχει, δηλαδή να πληρώσουν. Ναι, ένα 20, ένα 20. Α το κάνει 80 λεπτά να μπορεί κάποιο να πληρώσει. Οι άνεργοι δεν πρέπει να πληρώνουν. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να πληρώνουν. Και το συνδικάτο του κάλυψε, του Ρένεκτον. και του κάλυψε. Στην αδελφική αλληλεγγύη, λέγανε. Ακριβώ. Στην αδελφική αλληλεγγύη, όπω το λέει και ο Δημήτρη. Δεν είναι. Αυτά τα πράγματα εμεί μαχόμεθα. Εμεί είμαστε κάθε μέρα στου δρόμου. Για αυτά τα πράγματα. Μαλώνουμε, κάνουμε, δείχνουμε όπω και ο συναγωνιστή ο Δημήτρης εδώ. Έχει πάει και στο νοσοκομείο για το χρέος τη μιας συναγωνίστριας μα. Ναι. το οποίο υπάρχει ένας νόμος από το 2013 από το, 2000, το 2006 το 2006 ότι υπάρχει ότι σε άπορους ναι. δεν πρέπει το νοσοκομείο να παίρνει νοσήλια και η αγροφαρμακία υπάρχει υπουργική απόφαση του 2006 ότι σε άπορους και φτωχού δεν πρέπει το νοσοκομείο να παίρνει νοσήλια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και όμως τη χρεώσανε. Και όμω τη χρεώσανε. Και όμω τον χρεώσανε. Στον Ερυθρό Σταυρό συγκεκριμένα. Καλά κάνει και αναφέρει και το όνομα του νοσοκομείου Αναφέρω το, νοσοκομείο. το όνομα γιατί εκεί έγινε όλη η ιστορία. Βέβαια και καλά και ο Ερυθρό Σταυρό, ο, ο οποίο είναι και μέλο του Παγκόσμιου Ερυθρού Σταυρού και υπάρχει ένα διεθνέ καταστατικό με αρχέ το ξέρουν πολύ λίγοι του Ερυθρού Σταυρού τη Ερυθρά Σημικη το οποίο α, το νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο όσο στον τον Ερυθρό Σταυρό να ακολουθεί αυτές τις ανθρωπιστικές αρχές. Υπάρχουν τριών ειδών αρχές που ο Ερυθρός Σταυρός θα πρέπει να υπακούει και να ακολουθεί. Οι αρχές του Ερυθρού Σταυρού, της Εδικής η μισελένου και του Ερυθρού Κρυστάλλου. Όλες αυτές οι αρχές έχουν ενσωματωθεί σε χάρτες υγείας του ΟΗΕ, και το νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί με την επωνυμία Ερυθρό Σταυρό, αν θέλει να έχει αυτή την επωνυμία, πρέπει να ακολουθεί αυτέ τι αρχέ. Ένα κομμάτι του καταστατικού του λοιπόν λέει σε περίπτωση κρίση, βασικά αναφέρεται επειδή ο Ερυθρό Σταυρό δημιουργήθηκε κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο για πολεμικέ κρίσει. Αλλά το καταστατικό αναφέρει τη λέξη κρίση, χωρί να αναφέρει αν είναι πολεμική ή όχι. Θα πρέπει να υπερέχει η ανθρωπιστική πλευρά. Και όχι επαγγελματική ή κερδοσκοπική του νοσοκομείου. Κάτι που δεν ακολούθησε ο Ερυθρό Σταυρό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό λέει το καταστατικό του τελευταίου εγκεκριμένου. Το, τελευταίο εγκεκριμένο, ναι, όπως το ήθελα... οποίο είναι στη διάθεση καθενό, ο οποίο από του ακροατέ, <χω> ό,τι λέμε σε αυτό δε το ραδιόφωνο, μπορούμε σαν πληροφορία να συντυπώσουμε και να σα τη δώσουμε. Μα είναι τεκμηριωμένα τε, όλα αυτά. Δεν είναι αυτό που ήθελα να πω εγώ για ένα συναγωνιστή μα. Πήγαμε στην ΕΙΔΑΠ στον Πειραιά και μα είπαν για να τον εντάξουμε. Γιατί υπάρχει κάποιο νόμο που λέει ότι. Όχι νόμο, είναι μια απόφαση της ΕΙΔΑΠ. Είναι μια απόφαση της ΕΙΔΑΠ ότι μέχρι του 16.000 το... μέχρι 11 Δευτέρου του 2016 δεν μπορούν να γίνουν. Για ανθρωπιστικού λόγου υπάρχει μια απόφαση της ΕΙΔΑΠ του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λέει ότι μέχρι 11 Δευτέρου του 2016 απαγορεύεται η ΕΙΔΑΠ αυτή την έχουμε έγγραφη απαγορεύεται η ΔΑΠ να κόψει το νερό σε οποιοδήποτε άπορο δεν μπορεί να τον αφήσει χωρίς νερό αυτό το λέμε γιατί έχουμε πάει σε μονογονεϊκές οικογένειες να φανταθείτε το μέγεθος της σκληρότητα που μικρά παιδιά τρώγανε τη φρουτόκραμμα σκόνη δεν είχαν νερό να τη διαλύσουν φέρντε στη θέση αυτό των παιδιών το δικό σας παιδί και πέστε μου τι θα αισθανόσαστε όχι αυτό που μου έκανε τύπους εκείνη όταν πήγαμε για αυτό το. Συνάνθρωπό μα, μα ζητήσανε σύν όλα τα χαρτιά που καταθέσαμε, όντω απορία, κάρτα ανεργία κτλ. Και τα, και τα να του πάμε και ένα χαρτί, λέει, ότι από την εκκλησία. Και γυρίζουν και λέμε: Μη συγχωρείτε, εγώ είμαι μάθεο. Δεν σητίζομαι από την εκκλησία. Σητίζομαι του περαστικού, του περίπου. Δηλαδή, τι, τι να πάω υποχρεωτικά στην εκκλησία να μου δώσει χαρτί, Μα εγώ δε, δε, δε, δε. είμαι μάθεο, πώ θα γίνει. Ο Δημήτρη έχει δίκιο γιατί το Σύνταγμα προβλέπει ανεξιθρησκεία. Προσέξτε, η παραβιά του Συντάγματο είναι συνεχεί και πολλέ. Έχει καταπατηθεί όλο το Σύνταγμα το οποίο έχουν ψηφίσει αυτοί. Οι ίδιοι που ψηφίσαν το Σύνταγμα το καταπατώνε κατά κόρον. Αυτό που λέει ο Δημήτρη ότι μια επίσημη αρχή σαν την ΕΙΔΑ που είναι κάτι ανάμεσα στο δημόσιο, σαν δημόσια και ιδιωτική εταιρεία, είναι μια ιδιωτική εταιρεία κερδοσκοπική. Η οποία λειτουργεί με συνθήκες δημοσίου. Δηλαδή, όποιο από εσά στην ΕΙΔΑΠ, αυτό, αυτό το χρέος το κοστίζεται με 12% επιτόκιο ετήσιο, ακριβώ όπω οι δημόσιε οφειλέ. Πράγμα παράλογο για μια ιδιωτική εταιρεία. Τράπεζα δηλαδή. Ναι, ουσιαστικά κάνει, ουσιαστικά κάνει το χρέο καταναλωτικό δάνειο η ΕΙΔΑΠ. Αυτό ακριβώ κάνει. Κάνει ένα χρέο το οποίο οφείλει κάποιο. Στην ΕΙΔΑΠ το κάνει καταναλωτικό δάνειο. Το ίδιο κάνει και οι ΔΕΗ. Και όσοι έντοκα εκτοκίζουν οφειλές, μιλάμε για εταιρείε κοινωνικής ωφέλεια, οι οποίοι ωφελούν το κοινωνικό σύνολο, είναι αδιανόητο τα χρέη ή να παίρνουν να είναι έντοκες. Είναι απάνθρωπο. Γιατί μαζί με το έντοκο και τις ρυθμίσει που κάνουν θα έρθει και και φυσικά θα υπάρχει αδυναμία πληρωμή. Το νερό, το οποίο κατά κόρο πέφτει στην Ελλάδα, φέτο έπεσε κατά κόρο και θα έπρεπε να διανέμεται στην ελάχιστη των τιμών, να μην μπορεί να το απολαμβάνει ένα κάτοικο αυτή τη κοινωνία, ένα κάτοικο αυτού του γεωγραφικού χώρου που λέγεται Ελλάδα. Είναι αδιανόητο. Όπω και οι ΔΕΗ. Πώ είναι δυνατόν στην Πεσσινέ, να έδινε για 50 χρόνια δωρεάν ρεύμα, να εκμεταλλευτεί του ελληνικού βοξίτες ενώ η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι η πρώτη αλουμινοπαραγωγό χώρα στον κόσμο και να έχει λύσει το οικονομικό τη πρόβλημα. Με τη σύμβαση Cooper που υπέγραψε ο Μεταξάς το Σεπτέμβριο του 1940 με την οποία εκχωρούσε όλο τον ενεργειακό πλούτο της χώρας στο Trust Cooper που το αποτελούν 11 μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες πως είναι ιδιατόν η να δίνει δωρεάν ρέμα στην πενσινέ να εκμεταλλεύεται τους ελληνικούς βοξίτες και να πουλάει αλουμίνιο το οποίο η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει λύσει όχι μόνο το οικονομικό πρόβλημα της τότε γενιάς, αλλά και των 10 επόμενων γενναιών. Φυσικά οι μνημονιακές κυβερνήσεις, κατόπιν εντολών που δέχονται από το εξωτερικό, πουλάνε όλες τις πηγές εσόδων προς τη χώρα. Πουλήσανε τον ΟΠΑΠ 400 εκατομμύρια, όταν 400 εκατομμύρια ο ΟΠΑΠ τα βγάζει σε μια χρήση, δηλαδή σε ένα χρόνο. Το πουλήσανε, λένε ότι τα πήρανε, γιατί όλα αυτά είναι λο Γελστάτ όπω ξέρετε έχει πολλές καταγγελίες για δημιουργική λογιστική δηλαδή για μαγείρεμα στοιχείων όταν λέμε δημιουργική λογιστική ενώ μου τη λογιστική στην οποία βγάζουν τεχνητά το αποτέλεσμα που θέλουν αυτή που χρησιμοποιήσε κατά κόρονο σημή και όλα αυτά τα χρυσά αγόρια τα οποία είναι εντολοδόχη δέχονται εντολές από το εξωτερικό και απλώς τι εκτελούν και γι' αυτό ακριβώς έχουν τοποθετηθεί από τον ελληνικό λαό ο οποίος σε πολύ μεγάλο κομμάτι χειραγωγείται σε αυτές τις θέσεις και εκτελούν το σχέδιο το οποίο καμιά φορά έχει ταπορίες γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει το προφανές μα είναι πολύ απλό γιατί έχει πάρει εντολές από το εξωτερικό να μην το εφαρμόσει όσο προφανές να είναι, όσο λογικό να είναι για όλους εμάς δεν μπορεί να μην το εφαρμόσει γιατί έχει δεσμεύσει από το εξωτερικό ο Δημήτρη θα συνεχίσει πάλι για τις δράσεις του κινήματος. Ναι, ήθελα να πω ότι έχουμε μία δράση την Τετάρτη στο Ήλιον, στο Ηρεινοδικείο, για πληστιασμό πρώτης κατοικία. Βέβαια, το κίνημα δεν πληρώνει ο Ιωμέτωπο, θα είναι και πάλι παρόν, όπως και άλλοι φορείς και άλλα κινήματα βρίσκονται εκεί, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι το ΕΠΑΜ Είναι το ΕΠΑΜ Είναι το, σχημα το σχημα, ναι, ναι, είναι, καλέ, είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες Είναι μια σειρά από φόρες Ναι είμαστε όλοι οι Αζιακοί Είμαστε ανατρέπουμε <σφυριασμούς> Τους μυστηριασμούς. Ευτυχώς τα καταφέρνουμε Και θα τα καταφέρνουμε Πιστεύω ότι Το κίνημά μας λειτουργεί σωστά Κάνουμε αυτό έχουμε ήδη είδηση συνείδησή μας <σφυριασμού> <σφυριασμού> <σφυριασμού> <σφυριασμού> αρκετές πάρα πολλές είμαστε Είχες. την περασμένη, μας, την περασμένη Δευτέρα είμαστε στην Κόρυθο για τα διόδια κάτι μηνύσεις που είχαμε τώρα πάλι έχουμε, έχουμε αρκετές εντάξει, δηλαδή είμαστε και ένα κόμμα που δεν έχει πόρους όπου θα είναι οικονομικούς έτσι και τα βάζουμε μόνοι μας Α είναι καλά οι συναγωνιστές γιατί έχουμε πράγματι πολύ καλούς συναγωνιστές έχουμε πράγματι μια πολύ καλή διοικούσα επιτροπή που είναι αξιέπαινοι άνθρωποι που θα μπορούσαν κάλλιστα να μην βρίσκονται εκεί γιατί είναι γιατροί οι περισσότεροι, θα μπορούσαν να μην έρχονται καν, δεν έχουν κάνα όφελος οικονομικό, ίσα ίσα που συνεισφέρουν στο κίνημα και είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε, θα εξακολουθούμε να το κάνουμε όσο το απελευθερωθούμε ναι. δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ, εγώ. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. διάλειμμα. Ακή να μην ξεχάσουμε να χαιρετήσουμε τους φίλους του φίλου του πλατεία Ρέδι, που είναι συντονισμένοι και ακούνε ότι είναι κουμπέ. Και σήμερα και στις επόμενες εκπομπές Τις επόμενες Κυριακές που θα έρθουν Θα μπορείτε να στέλνετε τις απορίες σας Και τις επισημάσεις σας Στο chat του Πλατεία Ρέντιου Η συγκεκριμένη εκπομπή θα έχει chat. Το, το chat Όλες το έχουν ανοιχθεί το chat Μην ξεχάσουμε να ανακοινώσουμε ότι το κίνημα Δεν Πληρώνω Ενίο Μέτωπο συμμετέχει σήμερα. Ναι, και ε, κάτι να πει γιατί τη, τη χρόνια που προσπαθούν να σφύρουν. Σήμερα ναι. εμεί, ναι. αύριο οι ναι. μνημονιακοί. Για να καταλάβουν ο κόσμο να συμμετέχει σήμερα το κίνημα Δεν Πληρώνω νέο Μέτωπο, σε 7 η ώρα, στη συγκέντρωση, στην πλατεία συντάγματο, τέρμα στη λιτότητα, τέρμα στην υποδοχή. Μαζί ναι. με άλλα κινήματα, πρωτοβουλίε ναι. στην Ελλάδα και την Ευρώπη, από ό,τι ακούω που γίνονται. Ναι, ναι, ναι. Κόντρα σε κάποιε άλλε κινητοποιήσει που γίνονται Αύριο θα υπέρ του μνημονίου. μνημονίου Καθώ και αυτό που δεν μπόρεσα να καταλάβω ήταν πώ η προηγούμενη συγκέντρωση ανέβηκε μέχρι τη Βουλή. Δηλαδή, αυτό να το πω καλύτερα εκεί πέρα όταν ξεκινήσουμε να το συζητήσουμε. Ναι να μην ξεχάσουμε Ο Δημήτρης είμαι πάλι Να μην ξεχάσουμε ο Ναι ο Κουμάλας <laughs> Να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα Το κίνημα δεν πληρώνει Εννοίωμα το που θα βρίσκεται στο Σύνταγμα Σε 7 η ώρα Κόντρα στις μνημονιακές Από ό,τι θέλουμε να λέμε Αυτό που δεν μπόρεσα να καταλάβω Είναι γιατί προσπαθούν να σφύρουν τη διχόνια στο λαό Γιατί αύριο έχουνε οι άλλοι που θέλουν να είναι στο νημόνιο και προσπαθούν να κάνουν, δεν ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν και δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί ανεδίκανε μέχρι πάνω στη Βουλή. Μάλλον από ό,τι κατάλαβα εγώ, δικό μου είναι βέβαια αυτό, δεν το έχω συζητήσει πουθενά, ότι μάλλον έγινε μήπως και βγουν τίποτα η φρουροί από τη Βουλή και γίνει κάποιο επεισόδιο και αρχίσουν να λένε αυτά που θέλουν να λένε, να φέρουν κάποια ένταση. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις χιλιάδες του κόσμου που ήταν κάτω υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι χωρίς δρεύμα, είναι χωρίς νερό, είναι με συντάξει συντάξεις και όμως βρίσκονται εκεί. Αυτό δεν μπορείς να το καταλάβω ποτέ ή εκτός αν τόσες χιλιάδες κόσμού είναι βολεμένοι όλοι τους. Οπότε δεν υπάρχει κρίση. Τι λες Δημήτρης; πώς το σκέφτω. Έχεις είναι. δίκιο, έχεις, έχεις πάρα, πάρα πολύ δίκιο. Ένας από τους μεγαλύτερους κομικού των τελευταίων ετών που μας έχει προσφέρει άφθονο Γέλιο, Άδωνος Γεωργιάδης ηγήθηκε πριν από λίγες μέρες ε, της ε, κατάληψης της Βουλής από, μνη, από τους μνημονιακούς. Ενώ αντιθέτως όταν ήταν υπουργός κατήγγειλε σαν καταστρατήγης της έναμης τάξης την προσπάθεια να ανέβουν στο περίβολο της Βουλής Ότι και είναι δημοκρατία. ενώ τώρα που αυτός ο, ο καταπληκτικός κομικός μαζί με τους άλλους καταλάβανε ε, το περίβολο της Βουλής δεν ήταν διαταράξης της ενόμης τάξης. γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είναι η ενόμη τάξη η ίδια η ενόμη τάξη που σας έχει κόψει τι συντάξεις που σας έχει κόψει τους μισθούς που σας ρίχνουν τα δακρυγόνα που, που σας έχει κάνει άνεργους που, σας, που κλείνει τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις που διώχνει τι ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό και αυτός ο μεγάλος κομικός τον ευχαριστούμε πολύ για το Ιωλια Πρωταπόλα που μας προσφέρει θα εξακολουθούμε να είμαστε φανατικοί οπαδοί του γιατί είναι εφάμιλος Αυλονίτη Ρίζου Σταυρίδη όλα σένα ναι, <χει> το πολιτικό θέατρο αυτή τη χώρα, γιατί εδώ πεςτε ένα τεράστιο πολιτικό θέατρο και πρέπει να ξεχωρίσουμε σε όλο αυτό το πολιτικό θέατρο ποια είναι η αλήθεια και ποιο κομμάτι είναι καθαρά θεατρικό το οποίο τα μέσα μαζικής εξαπάτησης προσπαθούν να μας το κρύψουν λέγοντας συνεχή ψέματα και χρησιμοποιώντα και εντολοδόχους πολύ γραφικού και φτηνούς για να μπορέσουν να κάμψουν το φρόνημα ενός λαού ο οποίος από τη φύση του από τη φύση του είναι ένας λαός ελεύθερος με ελεύθερη σκέψη και ένας λαός ανυπόταχτος. Δυστυχώς όλοι αυτοί δεν έχουν διαβάσει την ελληνική ιστορία απλώς προσπαθούν να τη διαστρεβλώσουν μέσα από τα σχολικά βιβλία αλλά χωρίς να μπορούν να καθυποτάξουν το φρόνημα αυτού του λαού. Σε μια τέτοια προσπάθεια έχουν προσπαθούν να διαρέσουν τώρα το λαό σε δύο κομμάτια σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς στη στιγμή που και τα δύο κομμάτια του υφίσταται τα ίδια μέτρα και στους δύο κόβονται οι μυστήκες, μυστήκες συντάξεις και οι δύο κατηγορίες μνημονιών είναι άνεργοι εμείς τους καλούμε μαζί μας, τους θεωρούμε συναγωνιστές μας έστω και απαραπλανημένα πιστεύουν ότι μέσω των μνημονιακών πολιτικών μπορούν να λύσουν το πρόβλημά τους είναι ένα τεράστιο παραμύθι ένα τεράστιο παραμύθι εφάμιλο του Εσόπου και των αδερφών Έτσι, δεν, δεν υπάρχει περίπτωση συνεχώ δανειζόμενη να λύσει κανένα πρόβλημα σε κανένα γεωγραφικό κομμάτι αυτού του πλανήτη. Όπως ακριβώς τώρα οι τράπεζε οι ελληνικέ έχουν δανειστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 74 δι ευρώ. Προσέχτε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το μέγεθο τη απάτη δίνει τι άδειε τη τράπεζα για τη λειτουργία του και ελέγχει τη λειτουργία των τραπεζών οι οποίες έχουν κάνει κολοσιαίες απάτες πεςτε μου ποιο διοικητικό συμβούλιο τράπεζας είναι στη φυλακή μια κολοσιαία απάτη ήταν η εξαγορά της αγροτικής από την Πειραιός η αγροτική δάνεισε στην πυρεό 300 εκατομμύρια ευρώ και η Πειραιός την αγόρασε χρησιμοποιώντας από αυτά τα 380 αφού το ελληνικό δημόσιο ανέλαβε τα μαύρα δάνεια, τα δάνεια που δεν αποπληρώνονται. Και την πέρασε κα καθαρή. Τα κόμματα είχαν πάρει από την Αγροτική Τράπεζα 250 εκατομμύρια ευρώ χωρί καμιά απολύτω εγγύηση. Γιατί ο Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο τη Αγροτική χρηματοδότησαν δύο κόμματα χωρί καμιά απολύτω εγγύηση και γιατί δεν είναι στη φυλακή. Ενώ ο καθένα από εμά για μια τροχιά παράβαση ή χρωστώντα πέντε εκατοστάρικα στο ελληνικό δημόσιο θα τον συλλάβουν αμέσω πολλέ φορέ. Θα τον κατηγορήσουν, θα τον απαγορήσουν να έχει οικονομική δραστηριότητα. Θα τον ταλαιπωρήσουν. Θα τον ταλαιπωρήσουν. ταλαιπωρήσουν. Δάνησε η αγροτική 250 εκατομμύρια σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Εκτός από αυτά που είχαν πάρει το 1974 από μαύρες πηγές για να ιδρυθούν, για τα οποία θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί οι πηγές που πήραν τα χρήματα για να ιδρυθεί το Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι τόσο μαύρες, μα τόσο μαύρε. Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε Να σα διακόψω λίγο Επειδή ναι. αναφέρατε αυτόν τον τηλεγελοτοποιώ τον Άδωνε Τώρα διαβάζω ένα τελευταίο σχόλιο του Γεωργιάδε Αν υπάρξει ρήξη, Οι Ελληνίδε θα γίνουν παραδολεύτερες ή πόρνες Και είναι κύριε, η πορνες Μάλιστα, ειναι πολιτική παρέμβαση Τι άλλο μπορείς να ακούσεις από αυτόν τον άνθρωπο Ο Γεωργιάδης υπάρχει... είσαι παραδολεύτερος Και στι πόρνες προσωπική εμπειρία Οπότε η εμπειρία του είναι πολύτιμη. Έτσι, για να το αναφέρει, σημαίνει ότι τις παραδουλέτε και τις πόρνες έχει προσωπική εμπειρία να μας πει τι από τα δύο έχει ασκήσει για να ξέρουμε και εμείς από μια θέση μιλάει Υποψιαζόμαστε τι απ' τα δύο μάλλον και τα δύο Α, πέρα, <laughs> ε. για, για να κλείνουμε και όλα την εκπομπή γιατί ήδη κλείσαμε μια ώρα και σαστά με τον χρόνο ναι. ε, mm -hmm. ε, Αυτό που ήθελα να πω και να τονίσω προχθές άκουγα μια εκπομπή σε αυτό το άθλιο κανάλι το Sky σε αυτόν τον άθλιο δημοσιογράφο που λέγεται Πρωτοσάλτε νομίζω κάπως έτσι ο οποίος είπε κάτι συζητούσαν για τις αυτοκτονίες και λέει όχι λέει, δεν είναι δεκα είναι έξι κύριε Πρωτοσάλτε και ένας να είναι για μας είναι ντροπή για μα είναι έσχος καλά θα κάρετε να μην βγαίνετε να μιλάτε και να σκέφτεστε τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που χάσανε τους ανθρώπους τους δεν έχει σημασία αν είναι 10.000 ή αν είναι 6 όπως είπα και ένας να είναι είναι ντροπή και είναι έσχος για αυτό τον τόπο όπως και το άλλο που ήθελα να πω και να το δεν μπορώ συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτό. Εκνευρίσκα και πάρα πολύ και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σα μιλήσω άλλο. Ευχαριστώ που μα ακούσατε. Γεια σα. Ευχαριστούμε πολύ την άλλη Κυριακή Παρέα. Περιμένουμε τα μηνύματά σα και τη συμμετοχή σα. Μα ενδιαφέρει απόλυτα η συμμετοχή σα. Είναι πολύ βασικό για την εκπομπή η δική σα συμμετοχή. Θέλουμε πληροφορίε, θέλουμε απόψει, θέλουμε μια ελεύθερη συζήτηση. Ευχαριστούμε τον Πάνο που χωρί τη δική του υποστήριξη θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Όχι εμένα το κλαδί μόνο Ευχαριστούμε <laughs> αυτό το ελεύθερο κανάλι που μας δίνει λόγο για να πούμε μερικά πράγματα Κρύβουμε πάρα πάρα πολλές εκπλήξεις από σκευές μας Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση που έχετε Όπως και δεν δεχόμαστε αυτοί που μας βάλαν στα μνημόνια Να μας συγκρόνται να βγαίνουν του τηλεοράζ και μας κουνάνει και το δάχτυλο Ποιοι και... οι νεκροθάφτες του ελληνικού κράτου. Ευχαριστώ. Αλλά α, και κάτι κωμικό πριν κλείσω για να γελάσουμε και λίγο. Ε, κάποια στιγμή ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, κύριο τέλο πάντων. Κωμικό αυτοί. και Άδωνη πάει μαζί, είναι. Ναι Ναι, ναι, ναι. Ε, ε, Ήθελε να κλείσει τα ψυχιατρία. Κάποτε το ρώτησα εγώ ο ίδιο σε μια ραδιοφωνική εκπομπή και του είπα πόσε χιλιάδε σα έχουν ψηφίσει. Και μου είπε, δεν θυμάμαι ακριβώ το νόμο, το πάντο 80 με 100 κάπου εκεί πέρα ήταν. Λέει 80 με 100 προσπαθεί να κλείσει τα ψυχιατρία. Υπάρχει ψωμί στην πιάτσα. Γιατί μπορεί να τον ψήφισε κανένα λογικό άνθρωπο αυτόν τον άνθρωπο και πήγαινε να κλείσει τα ψυχιατρία. Καταρχήν δεν έχει ούτε ένστικο αυτοσυντήρηση σε Όχι, ακριβώ. <laughs> λοιπόν, είναι καλά ο άνθρωπο να μα κάνει να γελάμε έτσι. Έχουμε ανάγκη από γέλια αυτέ τι εποχέ. Από το κίνημα Δεν Πληρώνω Ενίο Μέτωπο. Σα ευχόμαστε. Καλό, καλό απόγευμα. Λοιπόν, επαναλάβουμε ότι κάθε Κυριακή από σήμερα και κάθε κυριακή στις 5 η ώρα κύριμα δεν πληρώνω, είναι ο μέτωπο ε, εμείς θα τα πούμε πάλι την πέμπτη που μας έρχεται στην Bax Germanica για το πώ μπήκε η χώρα στο μνημόνιο με αποσπάσματα από το βιβλίο του πρώην εκπροσώπου της χώρας ο Verdenita θα ακολουθήσει και επειδή οι συναγωνιστέ το αναφέρανε για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν αφάνω να μην έχουν ένα ρεύμα και όμως θέλουν ένα ευρώ και μνημόνιο ο φίλος μου, Βασίλης Ονούσης, γνωστός youtuber, ανέβασε ένα βίντεο στο youtube το οποίο είναι μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει να φάει και όμως λέει μόνο και ας μην έχουμε να φάμε. θα κλείσουμε κάπως έτσι. Yeah. Γεια σας. Γεια yeah. σας. Yeah. Yeah. Yeah. Το YouTube, πείτε μα γιατί ήρθατε σήμερα. Ήρθα με την παρουσία μου να δηλώσω υπέρ τη ευρωπαϊκή προοπτική τη χώρα μα και στο ευρώ για το μέλλον των εγγονιών μου και των παιδιών μου. Γιατί αν δεν θα είμαστε, δεν έχουν ζήσει ούτε τα παιδιά μου ούτε τα εγγόνια μου κατοχή. Εκεί θα καταλήξουμε. Τα παιδιά σα και τα εγγόνια σα έχουν δουλειά σήμερα. Όχι, δεν τα εγγόνια ε, μου σπουδάζουν και ο γαμπρός μου άνεργος, η κόρη μου τα ίδια. Οπότε πώς θα γίνει, φαντάζομαι πριν το 2011 δεν ήταν άνεργοι. Είναι ε, διαφορετική η δουλειά τους, με την ύφεση ε, η δουλειά τους ε, έπεσε. Και, και πιστεύετε ότι μου... αν ας πούμε, είμαστε Ευρώπα σε θυσία, θα είναι καλύτερα για τα παιδιά σα. Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου, που αυ... τώρα ανοίγουν τα παιδιά του. Αλλά μέχρι σήμερα όμω που είμαστε Ευρώπα η θυσία, είναι άνεργα παρόλα αυτά. Είναι άνεργα. Τα παιδιά σπουδάζουν. Τα παιδιά. Τα, παιδιά. τα εγγόνια δηλαδή σπουδάζουν. Όχι, για τα παιδιά λένε. Τα παιδιά, εντάξει. Άνεργα, άνεργα είναι ότι δεν είναι οι δουλειά του, είναι ελεύθεροι επαγγελματίε. Ναι. Οι δουλειά του έχουν πέσει. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα πάει καλύτερα αν βεβαίως μείνουμε σε εμά, ασυντησία. Δηλαδή, Βεβαίω θα πάει καλύτερα γιατί αν βγούμε από την κρίση, θα πάει καλύτερα. Θα, και αρχίσει η ανάπτυξη στη χώρα θα αρχίσει και η ανάπτυξη και στου ελεύθερου επαγγελματίε. Ε, Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι. Ελπίζετε ότι μπορεί να έρθει η ανάπτυξη, Βεβαίω το ελπίζω. Με όλη μου την πίστη το εύχομαι. Νομίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποιο σχέδιο, Αλλή μονό αν δεν έχει έρθει. quererte desde la histórica altura donde el sol Οι πολύ καλοί συναγωνιστέ του Δεν Πληρώνουν Νέο Μέτωπο να του ακούτε κάθε Κυριακή στις 5. Και επειδή δεν θα γίνει η αιστεία νομία σήμερα, όπω γίνεται κάθε μέρα στι 6-6 κάτι, θα βάλουμε σε επανάληψη, τώρα μέσω μετά το τραγούδι, θα παίξει η αιστεία νομία τη προηγούμενη Κυριακή, η οποία είχε ένα πολύ σημαντικό θέμα για το ατύχημα εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε εσεί, στα ΕΛΠΕ και τις εγκληματικές ευθύνε της εργοδοσίας. Καλή σας συνέχεια στο Πλατεία Ρίδη.